Έλα ρε άπως μία ώρα εδώ στο τηλέφωνο Εντάξει συμβαίνει και... αυτό, παίρνουν κι άλλοι ε Δίπος, σε παίρνω γιατί είναι επιτακτική ανάγκη Είναι το σημείο της ιστορίας που πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας Γι' αυτό σε παίρνω εγώ τώρα Είναι ρε. η στιγμή της αλήθειας, θα βγει η μπουμπούκου Έχει ποτέ προσποιηθεί την ικανοποίηση με κάποιον σύντροφό σου, Θα βγει, θα βγει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Παρατηρήσει πολλών ανθρώπων σε τακτή επικοινωνία. Και ένα αξιόλογο άνθρωπο μου είπε το εξή. Σε τέσσερα χρόνια από τώρα συμπληρώνουμε 200 χρόνια συνεχόμενων ρανισμών. Εντάξει, σε... έχουμε αντέξει και 400 χρόνια σκλαβιά. Λα... Τα 200 τι είναι, το μισό. Αυτό που απάντησε είναι αλήθεια. Εκεί, εκεί είναι η ουσία. Όμω αυτό ο αξιόλογο άνθρωπο μου είπε να σου μεταφέρω γιατί αυτό δεν ασχολείται, είναι τη τέχνη αυτό τώρα. Ah. Πε ο φίλο μου λέει τον Αποστόλη εκεί που το παίρνει και τον ακούει όλο ο κόσμο να του πει πράγματα που δύσκολα τα ακούει και δύσκολα τα μαθαίνει. Υπήρχαν άλλε τρει οικονομικέ ενώσει τον προηγούμενο αιώνα και οι mm. τρει γυρίσανε πίσω στα νομίσματά του και διαλυθήκανε λόγω του υπερπληθωρισμού. Να τα σα εγώ, αλλά κάποια ζώα δεν με ότι έχουμε υπερπληθωρισμό. Για να είμαστε Και πιο συγκεκριμένοι και να μην λέμε αερολογίε, οι τρει αυτέ οικονομικέ νομισματικέ ενώσει ήταν η Σκανδιναβική το 1873, η Γερμανική και η Λατινική. Και οι τρει δεν τα καταφέρανε. Είναι λίγο δύσκολο να πιστεύει ο Έλληνα ότι θα καταφέρει να επιβιώσει από αυτό το πράγμα. Στο τέλο, θα γυρίσουμε πάλι στη δραγμούλα μα, θα κλέμε με μαύρο δάκρυ που του πιστέψαμε και θα του ξαναψηφίσουμε γιατί αυτοί είμαστε. Δεν αλλάζει τίποτα. Δυστυχώ, είμαι πολύ σε Διώνω τη φτώχεια του ελληνικού λαού καθημερινά Ο κόσμος δεν έχει λεφτά ούτε για τα αναγκαία Η ώρα είναι μία και μισή και κυκλοφορεί άνθρωπος στον δρόμο Μελέρης, πέρα... Με δουλεύεις, εγώ μου επαίρνεις παιδί, που δικλοφορεί άνθρωπος Εγώ σε παίρνω από την Αθήνα Ποια από Αθήνα, εγώ από το παράθυρο μου βλέπω ένα, δύο και τρία και τέσσερα πουλιά να είχα ένα και Τα όχι, δεν Μου λέει που υπάρχει ε... μεγάλη γάμα, γι' αυτό. Τι δουλειά Παίρνω τον τηλέφωνο στην Να, να βρέμα εί... το ώρα. Ε, όχι, τρόλες, είμαι... όχι έμειστο, είναι το σωστό. <σχερνικ> Καλησπέρα, η ελληνοφία. Ήδη. Θα να δει ένα μήνυμα σε μια κυρία του Κουκουέ που πήρε προχθές και σα είπε πόσο ωραία πέρασε στο Γιατί σε ανέφερε δεν καταλαβαίνω, διάλογο. Να όχι, δεν Να στην το Αυτό ο Μπογιόπουλο τι δημοσιογράφο είναι! Του έχει φάει όλου! Του έφαγε, δεν έφαγε κανέναν. Ακριβοπούλου Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει πρόγραμμα με ποιον θα είναι, λέμε να δούμε, να δούμε ποιο, ποιο, ποιο θα φαγωθεί. Και τελικά ο Μπογιόπουλο δεν φαγώνεται. Ποιόπου... Τι να κάνει. Ναι, αλλά έχουν φαγωθεί όμω πολλοί κόσμοι. Μήπω είναι επίτηδε από τον Χατζη Μικολάου. Μπορεί να ξεκαρτάρει διάφορου, δεν αποκλείται. Παρακαλώ σας παίρνω τηλέφωνο από Ολλανδία, θα ήθελα να ρωτήσω σα παρακαλώ. Ο Νίκος Σομπογιόπουλος έχει σταματήσει τις εκπομπές του το απόγευμα που έχει κάνει. Όχι δεν έχει σταματήσει καθόλου, απλά έχει αλλάξει λίγο, έχει διαφοροποιηθεί, δεν άντεξε άλλο άνθρωπος. Κάνει 6 με 7, Δευτέρα έως Πέμπτη, μόνος του. Οκ. Okay. Ναι. Δευτέρα ω 5η, 6 με 7. Δευτέρα ω 5η, 6 με 7 το απόγευμα μόνο του δώσε βάση εκεί. Κατάλαβε. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Αντεχει τόσο κατάλαβα. ένα μήνα, άντε, υπολογικό και αύρο, τον λέω. Δηλαδή έχει εκπομπέ. Συνεχίζει, θα συνεχίσει. Τώρα τι είπαμε. Οκ. Okay. Κλείνω προ την άποψη να μα πει ο Φίμιος πώ είναι αυτή η φράση στον Αόριστο. Έκλεισα προ την άποψη. Είδε Μωρή ότι είχα δίκιο. Γι' αυτό, αυτό, για να προσεπείρωσει τον όσον έλεγε εχθέ. Δεν είναι βλάχο, δεν είναι αγράμματο. Όχι, αγράμματο δεν είναι, έχει κάποια κενά. Ε, hey, hey, στο έχει κάποια κενά πρέπει να καλυφθούν. Μου βάλει το χαμερπίσκι καλά για δύσκολο μα δουλεύει. Τέλο πάντων. Για yeah, το χάμο και το έλπο. Ναι, Μωρή να ξέρουμε τώρα αυτά. Έλα. Δεν ήθελα να τον εκθέσω άλλο. Έλα, ναι, το κατάλαβα. Έλα, γεια. Και γεια στα μου mm, Ήρθες. ήρθες μια νύχτα να πεις πως θα φύγεις Μα χρόνια έχες φύγει χωρίς να το λες Οι νύχτες χλωμέ σε θωριά σου στον ήλιο Και δεν ξημερώνει ποτέ Ελληνοφρένεια Ήδια σε Και, και τώρα... πολύ καλά κάνει. Και τώρα ακούω. Ήθελα να πω το εξή. Λέει ο Παπα Χριστόπουλο. Μπορεί να αλλάξει φίλο, λέει, αλλά να μην κάνει εγχείρηση. Δηλαδή, πώ θα γίνει, δηλαδή να του ξέρει, είναι τα αρχιδιά. Όχι, αυτό είναι εγχείρηση. Οι Οι α... λένε. Ό,τι λένε μάκιε α... λένε. Παρόλα αυτά υπάρχει κίνδυνο, όντω μεγάλο, αντιμετωπίζεται. Τι θα γίνει, θα καταληθεί το άβατο του Αγίου Όρου. Που εκεί σοκάρονται, α πούμε, τώρα αυτοί. Εντάξει, τώρα, μοναχή, και τέτοιοι. Εντάξει, δεν γίνεται. Και νομίζω ξέρει κάτι, ο άθεο ο Τσίπρα γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Θα έχει ώρα θα γ***** και το Άγιο Όρος Να πηγαίνουμε με φουστάνια κανονικά Θα πα στο Άγιο Όρος και το μαύρο φουστάνι θα είναι πλέον μόδα Λάκα. Και θα βλέπεις και χρώματα άλλα Σ' αγαπώ πολύ, το Κι εγώ Από στο λαιγιά. Είκανω yeah. κάτι βρώμικα και πρόσθετα πράγματα που δεν μπορώ να ξεστομίσω. Ωραία, επειδή δεν μπορώ να ξεκινήσει άσχη να ξεστομίσω εγώ. Τι θα ξεστομεί ορμιάζε δεν θέλω. Άκουσα ένα διαφημιστικό σε ένα ραδιόφωνο. Βγαίνει καινούργια ταινία του παντελή Βουργάρη με θέμα του 200 τη Κεσαρριανή. Α. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει ο τσίπρα χορηγεί κάτι. Ναι, δεν μα είμαι αν τα λουλούδια του τσίτρα. Προφανώ τώρα δεν έχω καταλάβει το κίνητρο, με κεντρικό πρόσωπο των απολαύων σου γατζήδι. με το που το διαφημιστικό, λέω, ωραία, θα πάω στο κινηματογράφο και θα ακούσω ντόμπησα. Ζήτω το KK εψιλον τουλάχιστον 20 φορέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί με την Κυσαριανή σε ταινία του 200 και να μην ακού τουλάχιστον 20 φορέ. Ζήτω το KK Ε. Μπορεί πα καλά και εσύ με τα μυαλά σου. Τέλο πάντων, για πάμε. Εντάξει, είδα ότι είναι σύμπραξη πολλών εταιριών κτλ. Αλλά εγώ πάω με αυτή τη λογική. Θα πάω τα παιδιά και μου να ακούσω αυτό. Πένω λοιπόν, ξεκινάω το ψάχνο. Κεντρικό πρόσωπο να Ναπολέων Σουγκατζήρη. Λαϊκό αγωνιστή. Όχι, Που θενάτο το κομμουνιστή. Συνεχίζεται το τρέιλ. Συνελήφθησαν λέει 200 αγωνιστέ πατριώτε. Όχι, πουθενά Το κομμουνιστέ. Το αγωνιστέ είναι λίγο μπερδευτικό, ε. Αγωνιστέ και Έλληνε και πατριώτε το δέχομαι. Αλλά... Αγωνιστέ και Έλληνε και πατριώτε μαζί είναι λίγο μπερδευτικό. Δηλαδή και τα Κασιριάρικα έτσι λένε μεταξύ του. Καλώς... Είναι μπερδευτικό, δεν ξέρει ακριβώ τι λέει. Η... Ούτε καν αριστεροί δεν είπαν να υποθέταμε Σιριζέ. Ούτε λαϊκό κίνημα. Βέβαια να σου πω κάτι. Είναι τόσο καθαρό το θέμα τη Κυσαριανή. Ακόμα το αίμα του μυρίζει εκεί πάνω. Τόσο καθαρό είναι. Απλά έχει κάτι βρώμικα λουλούδια πάνω. Τα λουλούδια αυτά τα πήγαμε, τα πήραμε και τα πετάξαμε. Και όποιο έχει πάει στο Ξεκινάω, λοιπόν να κουπε Λέει, υπάρχει και λίγο μυθοπλασία. Λέει η σεναριογράφο. Παντελή που πήρε και το γλέτο, το μανόλι στα γυρίσματα. Αν ήθελε να γυρίσει με μυθοπλασία, α γύριζε στον υπολογωματά σου. Ναι, ή το τατουά, ξέρω εγώ, τη μουρμούρα. Εκεί καταπιάνε με του 200 τη Κυσαριανή. Πολύ συγκεκριμένο το θέμα. Και για μια δολοφονία Γερμανού διγητή που έγινε στου Μολάου τη Λαγκονία πήρανε 200 κομμουνιστέ με ρητή διαταγή. Η διαταγή των Γερμανού είναι πάρτε 200 κομμουνιστέ. Δεν βγήκαν στην πλατεία να πάρουν 200 Έλληνε αγωνιστέ, πήραν 200 γερμανού. Έλληνε αγωνιστέ, Κομμουνιστές Τώρα ρε παιδί μου, το κομμουνιστές όμω δεν πουλάει και πολύ. Να το δεχθούμε λίγο αυτό, έτσι. Δεν λες να είναι εμπορικό μπραντ. Κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη λέει: Θέλω να υπάρχουν ιστορικέ μνήμε. Ιστορικές μνήμε, πώ κύριε Παντελή, που εσύ σαν παιδάκι μπορεί να του άκουσε φωνάζανε. Τώρα θα μου πει γιατί καταπιάνονται με αυτά εφόσον δεν τα ξέρουν ή δεν τα Πού έβεζε. <laughs> Έλα καημένα τώρα. Αυτά είναι τα σημαντικά. <laughs> δεν έχει καθόλου γέλιο το ζήτημα. <laughs> Και εγώ περιμένω ακόμα. Επειδή δεν έχει παιχτεί ταινία, <laughs> θα κάνει 26 Οκτώβρη. Τι να κάνει, άμα <laughs> την έχει γυρίσει, τώρα πάει. Τι να κάνει. Δεν το πολύ να γράψει από κάνει. κάτω κανέναν υπότιτλο. Εννοούσα κομμουνιστέ, μου ξέφυγε. Εν τω μεταξύ, δείχνει ότι μια μέρα πριν χόρευαν. Λέει ήταν πολύ συγκινητικό. Χόρευαν μια μέρα πριν πεθάνουν. Αυτοί που χόρευαν πριν πεθάνουν με ψηλά το κεφάλι. Που αγωνίστηκαν για την Ελλάδα. Ήταν κομμουνιστέ, κρυπαντελοί. Και γι' αυτό βρέθηκαν εκεί. Και ο τίτλο είναι τελευταίο σημείωμα. Δι που φτάσουν στις Γυζαριανοί, είχανε γράψει κάποια σημειώματα και τα πετάγανε στον δρόμο για να τα βρουνε κάποιοι. Αυτά τα σημειώματα μπορεί να τα διαβάσει ακόμα και τώρα κάποιος. Μπορώ να ρίξω το φαρμάκι μου. Το κάνεις ξανά όμως και κάνεις ξανά να κλεί το κοριτσάκι σου. Το ρίξες και πάλι, πόνσε, το σου. Το κοριτσάκι πες να μπαντήσεις το πόλ. Βάνα το πόλ, βαράδει, μου Υπάρχει ένα κόμμα στη βουλή 43 χρόνια. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα 43 χρόνια στην Ελλάδα που νομιμοποιήθηκε. Έχουν πάρει του κόσμου του επιδοτήσει, του κόσμου του μισθού. Να σου πω για κανένα κόμμα που κυβερνάει 43 χρόνια και εσύ το ψηφίζει και έχει φάει του με κόσμου, κόσμου, τους το μισθούς, κόσμου που, του μισθού και του κόσμου του επιδοτήσει. Έχει να πει ή μόνο έ... το κουκουένι το πρόβλημά σου. Να ξαναβά, όχι πάτε, να συνεννοηθούμε γιατί. Όχι να oh, μιλήσει τώρα, να... όχι, όχι. Μισώ. Δεν θα σου Μισώ. κάνω το χατήρι. Για κανένα κόμμα 40-43 χρόνια που έφαγε όλα αυτά που λε. Έχει να πει κάτι και όχι αυτά, μόνο και πολλά άλλα. Και εσύ το ψήφι. Έχει να πει γι' αυτό. Οι ψηφοφόροι φτιάχνονται με συναντήτε. Εντάξει, εντάξει, άντε, δέξει, άντε. Δέξει, άντε. Δέξει. Καλό τάξη μπείτε. Εύχομαι. Γεια. Yeah. Yeah. Πήρα για το Βάζελο, έχει τι παίζει. Τι παίζει πάλι. Καλά εντάξει, για να είναι το παρεφναιό, εντάξει, κλείμα είναι για την ομάδα. Κατρίμα είναι για την ομάδα, τόσε εταιρείε κλείνουν τι εταιρείε διαλύοντα για το πανθαικό θα κλάψουμε. Αι παράτα μα. Μια <laughs> εταιρεία που κλείνει, που δεν άνταση την κρίση, Χρωστάει ένα κασμό λεφτά και να βάγισε. Αυτό ε, συμβαίνει ε, σε πολλέ εταιρείε. Θα κλάψουμε τον πανθαϊκό ή τον ε, ολυμπιακό ε, ή την άκου, ποιο ήταν. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ποιο φτιάχτη του παραθυνού αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι, ο ίδιο του παραθενά αυτή τη Δεν ξέρω τι έχει με τι που ανήκει στον Ο αναφούζω, Περνάει λίγο στον τούχο ότι θα πάει ο βαθναϊκό τοπικό και θα σβηστούν τα χρέη. Δεν θα σβηστούν θα τα χρέη, χρέη, αγάπη μου. Μέχρι έχει με... αλλάξει, αλλάξει ο Για να σβηστούν τα χρέη θα πρέπει να αλλάξει όνομα. Εγώ χαίστηκα για τον <ονομάδα> κάθε ποδοσφαιριστή και για τον κάθε το από αυτού του εκατομμύρια που χάσει τα λεφτά του. Αλλά μέσα αυτού του ανθρώπου είναι οι καθαρίστριε, είναι οι προπονητέ των ακαδημιών, είναι άνθρωποι που εργάζονται που αύριο θα του πούνε οι τράπεζε και τα φοράκια των δυστακτικών γιατί θα αγοράσουν το ρεύμα των παιδιών του. Και αυτό το κάνει ο Αλαφούζο που από ό,τι έχει κάνει και στο Σκάι δύο Που τον έχει χρεοκοπήσει μέσα σε όλη την κοινωνία και μετά ξανακιάνοιξε. Δεν ξέρω εσύ που τα ξέρει καλύτερα αν τέτοιο. Δεν είναι fair να πω τώρα που λείπουμε. Ναι, επειδή, επειδή εγώ ξέρω κάτι τέτοιο ότι έχει κάνει ο Αλαφούζο. Το πρόβλημα μου δεν είναι το παραδεκό σε κανένα παραδεκό σε καμία ομάδα. Το πρόβλημα μου είναι όλοι αυτοί οι παράγοντε. Γιατί και η ΑΕΚ όταν τα χρέωσε με 300 εκατομμύρια τον κόσμο, ο σωστό ο παντό τη ΑΕΚ έλεγε να μην με τα χρέη, να πάνε να δα... πάρουν την περιουσία του Ντέμι, την περιουσία του Κανελόπουλου, την περιουσία του Αγαμίδη και την περιουσία του ψωμιά. Αυτοί που χρεώνουν τι ομάδε. Λέμε για τι ομάδε και σκατά καλούμε. Δεν πρέπει να πιστώνουμε καμία ΑΕ, κανέναν πανδυναϊκό, κανένα νέο πανιόνιο. Αλλά εδώ εσύ φίλε, έχουμε σώσει Μας κολοτράπεζε που μα και τα σπίτια. Δηλαδή, λαθοκοιτάμε και λίγο έτσι. Καλύτερα να επαναστατήσουμε δύο των τραπεζών παρά των ομάδων. Πιο σημαντικό είναι αυτό. Έχω από τον Ιούλιο ένα όμορφο έξιμο και πινιδιάρικο σκυλάκι. Α, εγώ ένα όμορφο αμάξι με άλογα. Ένα όμορφο αμάξι με δυο the Κάποιο το εγκατέλειψε και περιφερόταν στον δρόμο για ένα μήνα. Όλο αυτόν τον καιρό με ακολουθούσε όπου πήγαινα και κατά κάποιο τρόπο εκείνο με διάλεξε να το πάρω κοντά μου. Είδα στον ύπνο μου ότι εμφανίστηκε κάποιο και μου είπε: Είμαι ο παλιό ιδιοκτήτη τη Μπέλε και θα την πάρω πίσω. Μου ρηπάτε καλά, όλε έχετε ξεφύγει. Θε ποιο ήταν? Ποιο. Το κοιτάζω καλά-καλά και του λέω: Εσύ μοιάζει με τον Ευκλήτη Τσακαλώτο. Μου απαντά: Είμαι ο Ευκλήτη Τσακαλώτο και σπάρω και του σκύλου. Πώ το το όνειρο. Να μην κοιμάσαι και να μην τρώ βαριά. Ή να μην τρώ βαριέ Βάλει ή όχι ακόμα. Σταπί.